Κεφάλαιο ΙΑ, σελίδα 640, στήχη 1 σε 10, συνέπειε της απιστίας των Ιουδαίων. 1. Κατόπιν λοιπόν αυτών που είπαμε ερωτώ, μήπως ο Θεός έσπρωξε μακριά και απέρριψε των εκλεκτών λαών Του. Μηγαίνει το να είπαμε κάτι τέτοιο, διότι και εγώ τον οποίον εκάλεσε ο Θεός Απόστολων του Ευαγγελίου, είμαι Ισραηλίτης από τους απογόνους του Αβραάμ από την φιλήν Βενιαμίν. «Πώς λοιπόν θα με εξέλεγε να πω στο του ο Θεός, εάν είχε να απορρίψει τους Ισραηλίτας» «Δύο, όχι, δεν απέρριψε ο Θεός τους Ισραηλίτας, τους οποίους προτού να καλέσει τα έθνη, επρογνώρισε και εξέλεξε ενός λαών ειδικών του» «Αλλά αυτό που συνέβη σήμερον, έγινε και πρωτήτερα εις άλλους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης» «Ή δεν εξέβρεται τι λέγει η Γραφή όταν εξιστορεί την δράση του αλλα αυτο που συνεβη σημερον εγινε και πρωτύτερα εις αλλους χρονους παλαιας διαθηκης η δεν τη τι γραφη οταν εξιστορει την δραση του προφητου ηλια Πώς δηλαδή ο Ηλίας προσευχόμενος στον Θεόν ομιλεί κατά του Ισραητικού λαού λέγον 3. Κύριε, τους προφήτας σου εφώνευσαν και κατέστρεψαν τα θυσιαστήριά σου και εγώ απέμεινα μοναχός και ζητούν τη ζωή μου 4. Αλλά τι του λέει οι που έγινε σε αυτόν από τον Θεόν Εφύλαξα διόν εαυτόν μου επτά χιλιάδας άνδρας οι οποίοι δεν εγονάτισαν για να προσκυνήσουν το είδωλο του Βααλ 5. Όπως λοιπόν τότε, έτσι και στην σημερινή εποχή έχει ξεχωριστεί κάποιο υπόλοιπο πιστών Ισραηλιτών σύμφωνα με εκλογή την οποία έκαμε ο Θεός κατά χάριν. 6. Εάν δέει το υπόλοιπον αυτό εξέλεξε ο Θεός κατά χάριν, τότε η εκλογή δεν έγινε πλέον διέργα αξιόμιστα, διότι άλλος η χάρις πάβει πλέον να είναι και στην πραγματικότητα χάρη. Εάν δεν εξελέγει το υπόλοιπον αυτό λόγω των έργων του των αγαθών, η χάρις δεν είναι πλέον χάρις, διότι αλλιώς το αγαθόν έργων πάβει πλέον να είναι πράξη αξιόμιστος και αξία ανταμοιβή. 7. Τι λοιπόν συνέβη με τον Ισραητικό λαόν εν σχέση με την πλήρωση της επαγγελίας? Εκείνο που με επιμονήν ζητεί ο Ισραητικός λαός ή την δικαίωση τοῦ νόμου δεν το επέτυχεν. Επέτυχαν όμως την δικαίωση για τη πίστεως εκείνη εκ των Ισραηλιτών τους οποίους εξέλεξε ο Θεός. Οι δε λυποί που δεν εξελέγησαν έγιναν σκληροί και πορωμένοι από την απιστία των. 8. Και έγινε αυτό σύμφωνα με εκείνο που έχει γραφεί προφητικός. Παρεχώρησε ο Θεός να τους καταλάβει πνεύμα που έκαμεν αναισθήτους τα ψυχάστων ώστε να μην συγκινηθούν διόλου από το κήρυγμα του Ευαγγελίου. Κι έτσι τα μάτια τους βλέπουν μεν εξωτερικό στα έργα του Θεού, αλλά δεν βλέπουν και το εσωτερικό νοημά τους. Και τα αυτιά τους ακούμεν τους λόγους του Θεού, αλλά αυτοί σαν να κοφή δεν τους εννοούν μέχρι τη σημερινή ημέρας». 9. Εις αυτά τα λόγια του Ισαΐου προσθέτηκε ο Δαβίδ για την τιμωρία που αρμόζει στην απιστία τους. Οι τράπεζά τους που απολαμβάνουν τα αγαθά τη χαρούμενη ζωή των, ας μεταβληθεί σπαγίδα για να πιαστούν εις αυτήν, ας μεταβληθεί και εις βρόχων κυνηγίου για να ζηλυφθούν σαν θυράματα και εις πρόσκομα για να σκοντάψουν και πέσουν μέσα εις λάκων και εις δικαίαν τιμωρίαν. 10. Ας χειριεύσει σκοτισμό στα μάτια του νούτων για να μην βλέπουν και ας κυρτωθεί για πάντα η ράχη των για να μένουν υποδολομένοι στην αμαρτία της